Επειδή, κύριε, ήλπισα, μη είχατε τον στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσσε με και εξελούμε. Κλείνω πρόσμετο όσο και σώσουμε. Γεννούμε ει θεόν υπερασπιστή και ει τόπονο χειρών του σώσουμε. Τη στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσε με εκχειρό αμαρτωλού, εκχειρό παρανομούντο και αδεκουντος Ο Τυσύ, υπομονή μου, κύριε, κύριε, η με, μου. Επισέπεστη ρίχθην απογαστρό, Εκκυλία μητρό μου σύμου ισκεπαστή, εσύ η μου διαπαντό. Ο συτέρα είχε νύθεν τη πολύ και σύ βοηθό κρατιό. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεω, Όπω η την δόξα σου, Όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψει με ισχυρόν γύρο, Εν το εκλείπει την ισχύ μου, Μην καταλείπει με. Ότι είπαν οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντε στην ψυχή μου. Και βουλεύσαν το, το αυτό, λέγοντα: Ο Θεό εγκατέλειπων αυτό. Καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν ότι ούτε Ο Θεό μου μη μου. Ο Θεό μου στη τη βοήθεια άλλων πρόσφυγε, Εσυνθήτωσαν και εκλειπέτωσαν, Ή ενδιευάλανε στην ψυχή μου. Περιβαλέσθωσαν αισχήν και εντροπήν, Ή ζητούνται στα κακά μου. Εγώ δε διαπαντό ελπίω έπησε, Και προστίσω το στόμα εξαγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα από την σου, ότι ούτε έχουν γραμματεία. την αστεία κυρίου, κύριε μνηστήσω με τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός αεδίδαξά με κνεότητό μου, και μέχρι τον είναι απαγγελό τα θαυμάσια σου. Και ω γύρο και πρεσβείου, ο Θεό μην καταλείπεισμε. Έω ένα απαγγελό των βαρχείων τη γενεά πάση και υπερχωμένη και την μου και την δικαιοσύνη σου, ο Θεός έως υψίστον, α, μεγαλία. Ο Θεός της ομοιώσει, όσο σε έδειξάς με θλίψεις, πολλά και κακάς, και επιστρέψες σε ζωοποίησάς με, και εκ των αβύσεων της γης πάλι να ανοίγαγες με. Επλεώνας σας με την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψες παρεκάλεσάς με, και εκ των αβύσεων τη γη πάλι να ανοίγαγες με. Εγώ εξομολογήσω μέση εν σκέβλη ψαλμού την αλήθειά μου σου ο Θεός, ψαλώσιν και ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσουλε τα χείλη μου όταν ψάλωσε και η ψυχή μου είναι λυτρόσιν. Έτηδε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσύ και εντραπώσιν οι ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα στο βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέους. Κρίνει το λαό σου δικαιοσύνη και του πτωχού σου κρίση. Αναλαβαίνω τα όρη ειρήνη, το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει του πτωχού του λαού και σώσει του ιού των πενήτων και ταπεινώσει οικοφάντη, και συμπαραμενεί το ηλίον και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταδίστε ω η ετό επιπόκου και ω η σταγόνη την επιτυγχή. Ανατελεί εντε ημέρε αυτοδικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη έω όταν η Σελήνη κατακυριεύσει από θαλάσσις έω θαλάσσις, και από ποταμών έω περάτων της οικουμένης, ενώπιον αυτού προπεσσούνται αιθίωπες, και οι εχθροί αυτού βούν λήξωση. Βασιλείς Θαρσίς κινήσει δώρα προς ίσουση, Βασιλείς Αράβων και Σαββά δώρα προς άξουσι. Και προσκυνήσωσεν αυτό πάντας σε βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη σε αυτό οτι ρίσε το πτωχόν εκ και πένιδα όχι υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιδος και ψυχάς τον σώσει. Εκτόπου και εξαδικία λιτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτο ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε Αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξατε περί αυτού διαπαντός, όλη την ημέραν εμπλογήσουσιν Αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη των ωραίων, υπεραρφίσετε υπέρ των λίβανον ο καρπός αυτού, και εξαμφίσουσιν εκ του ο συγχόρτος της γη. Έστε το όνομα αυτό ευλογημένων εις τους πρώτο ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και να ευλογηθήσονται αυτό ο πάση τη γη πάντα τα έθνη μακαριούς ειν αυτόν. Ευλογητό Κύριος ο Θεός, του Ισραήλ, οποιόν θαυμάσια μόνος ευλογητών το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. και της δόξης αυτού πα χειάρη γέννητο γέννητο γέννητο δόξα πατρή κύριο και γιο πνεύματι και νύν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνον αμήν Αλληλούιι sour 거는 αρίουτι αριουτις Set Myers Αλληλούιστου ελπιμάτω viktig Δόξα Πατρική Υιό και Υιό, και ίν και Ιαΐκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της εφαίστη καρδία, εμού δε παραμικρώνες αλέφθησαν οι πόδες παρολίγο να ξεχύρθει τα διαδύματά μου, που τη ζήλωσε επί της ανόμισης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, που τη ζήλωσε επί της ανόμισης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι οικιάς την ανά και με τα ανθρώπων που μας τυγωθήσουν. Δια τούτου εκράτησαν αυτούς η περί περιεβάλλοντο αδικίων και εσέβιαν αυτών. Εξελέψετε ως εκτέια οι αδικοί αυτών δίλθουν εις διάθεση καρδίας. Διενοήθησαν και ελάβησαν με πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάβησαν. Έθαντο ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δίλθεν εκ της Δια τούτου επιστρέψει ο μετάφου. Και η μέρα πλήδησε, βρεθήσονταν αυτή. Και είπαν: Πώ έρνω ο Θεό, και η αίσθη γνώση σε του. Ειδού ούτε οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντε, ει τον αιώνα κατέσχουν πλούτου. Και είπαν: Άρα ματέωσε δικαίωσε την καρδία μου, και ενυψάμινε ναθώ ει τα σχήδε μου. Και γενόμινε με βαστιγωμένο όλη την ημέρα, και ο έλεγχό μου ει τα Ή έλεγω, Διηγήσω με ούτω, ειδού τη γενεά σου, η συνθέτηκα. Και πέλαγον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιόν μου, έω ει έλθο του του Θεού και συνόησε τα έσχατα αυτών. Πριν διαταστολιότητα αυτών έθορφτη χατά, κατέβαλε αυτού εν τα υπαρθήνε, πώ εγένοντο ει ερήμωση με εξέλιπον εξέλιπων απόλυτο την ανομίαν αυτών. Ο σύνυπνιον εξηγηρωμένου, κύριε εντυπώρη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσει, Ό,τι εξεκάφθη καρδία μου και η νεφρή μου ηλιώθησε. Καγό εξουδενωμένο, ού κέρνομαι, κτηνώνησε γεννόμιμη παρασύ. Καγό διαπαντό με τα σου εκράτησα στι χειρό της δεξιά μου, και εν τη βολή σου και με τα δόξει προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν ουρανό και παρασού, τι θέλει επί τη καρδία μου και σάκου μου, θεό τη καρδία μου, και ημερίζ μου στον των αιώνων. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξ πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθόν έστι, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλουμε πάση στα συνέσεις σου, εν στη τη γατρός ιών. Ινατή από σου ο Θεός εις τέλος, οργήσου θυμόσεβη πρόβατα νομή σου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου από αρχής, κληρονομία σου ο Ιιον τούτο, ο κατεσκίνωσας εν αυτό, έπαραν τα σκύρους επί τας υπερηφανίας αθωνιστέλους, όσοι επονειρεύσαν το ορθρός εν της Αγίης σου, και εν ακαυχίσαν το εν μέσω της ερωτής σου, έφερντε τα σημεία αυτών σημεία κι ουκέλωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνε, όσοι εν βρυμό ξύλων μαξίνες εξέκοψαν τα σκύριας αυτοίς, επί το αυτό εν πελέτη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτοί. Ενεπήρησαν αν κυρίττω αγίας στυριών σου, εις τη γήνε με το σκήνωμα του ονόματός σου. Είπανε την καρδία αυτών και συγγένεια Αυτόν επί το Αυτό. Δεύτε και καταπάθησε μεν πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γη. Τα σημεία Αυτόν κουκείδουνε, κουκέστηνε την προφήτης και ημά σου γνώσε τρίτη. Έως πότε ο Θεός ονειδή ο εχθρό, παροξενεί ο υπενατίος το όνομά σου αποστρέφει στη Ήνατί σου. Ή την δεξιά του εκμέσω του κόλπου τη τέλου. Ο δε θεό βασιλεύσιμων προαιών ενεργάστατο σοτηρήταν εν μέσω τη γη. Σι εγκρατέωσε εν τη δυνάμει του την θάλασσα, Σι συνέτριψα στα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατου, Σι συνέφρασε στην κεφαλή του δράματο, Έδωνα σε αυτόν βρώμα λα είστε σε Συ Σι διέριξε σπιγά στου χυμάρου, Σι εξήρανα ποταμού σε φάνη. Σι έσταν ημέρα και εσύ σε κατηρτήσω φάυση, κυρίω, Σε επίσα πάντα τα ωραία τη γη. Θέρω και αέα, Σι έπλησα αυτά. Νίσθη, τάχτη, εχθρό, ονείδηση των κύριων, Και λαό άφρων παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώ στι τυρίε, ψυχή, εξομολογουμένεση, Αν ψυχών των πενήτων σου, μη επιλάθη στέλνει. Επίβλεψαν στην διαθήκη σου, Ότι πληρώθησαν οι σκοτισμένη τη γη, ήρθαν μη αποστραφείτοτε ταπεινωμένος και κατισχυμένος, πτωχώς και μπαίνεις ενέσωση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκας σου και σου, του ονειδισμού σου, του υποάθρονου όλη την ημέρα. Μη φωνή φωνής των κετών σου, η υπερηφανία των σε ανέβηλε παντός σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό, Πνεύματι, και νυν και αΐκαι εις τος Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη σε όνει φ clapping玉οι σο第 6 Κύριοι Θεό, Κύριοι Λέοισαν, Κύριοι Δόξα Πατριαί και Υιό να Χρειplets και diss�를 με κανε eyeballs. Προς και, αίκη, ο ο και το ο και όνομα σου όταν λάβω καιρό, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι, γε και, και πάντες οι κατοικούντε στην αυτή, Εγώ εστεραίωσα του στήλου αυτή. Είπα τη παρανομούση, μη παρανομείτε, και τη αμαρτάνωση, μη ύψουδε Μη επέρετε σήψου το κέραση μόνο, Και μην αλείτε κατά του Θεού αδικία. Ότι ούτε εξ εξαξόδων, ούτε αποδυσμών, Ούτε από ερήμων ωραίων, Ότι ο Θεό κριτή αίσθη τούτων, απεινή και τούτον υψή, το υποτήριο δεν χειρί κυρίου είναι ο πλήρε πλήρης κεράσματος, και, και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο πλήνα αυτού που και ξεκινώθει, πείονται πάντες οι αμαρτωλείς της γης. Εγώ δε αγαλιάσω στον τον αιώνα ψαλώ του Θεό Ιακώ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε τα κέρατα του δικαίου. Γνωστός εν διουδαίο Θεός εν το, Ισραήλ, μέγα το όνομα και γεννήθηνε ειρήνιο τόπος αυτού, και το κατοικητήριον αυτού ενσιόν. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφείαν και κόλεμων, φωτίζεσαι θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. μεταράχθησαν πάντες οι ασύνεδοι τε καρδία, ύπνων αυτών, κι οχεύουν, δεν πάντες οι άνδρες του πλούτου τεσχερσίν αυτών. Από επιτιμήσε όσου, Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβιβικότες Σύ φοβερόσι και τι σαντιστή σε Από τότε γεωργή σου εκ του ουρανού ηγού τη Γη εφοβήθηκε η Εν το κρίση των θεών. Του ω πάντα στο σπραί τη γη. Ότι ενθύμιο ανθρώπου ξομολογή σε και εν θυμίο έω τάση. Έφυξαστε και απόδοτε κυρίω το θεό ημών, πάντες σε κύκλο αυτού ίσω η δώρα το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύμα τα αρχόν φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γη. Φωνή μου προσκύλωνε και έκραξα, φωνή μου προς τον Θεό μου και προσέσχυνε. Ενημέρα θλίψε μου τον Θεό εξεζήτησα, δε σχερσή μου νυκτός συναντίον αυτού, κι ούκη πατήθη. Απεινήνατο παρακληθήνε η ψυχή μου, η του Θεού και η φράμπιν, η κι ο πνεύμα προκατελάβοντο φυλακά οι θαρμή μου, εταράχθη του κελάβησαν. Διελογισάμην ημέρα αρχαία, και έτην έτ η αιώνη εμνήστηκε μελέτησαν. Νικτός μετά της χαρδίας με εδωλέσκουν και έσπαλε το πνεύμα Μη στου θεώνας απόσυνται Κύριος, κι ού προς θίσου το ευδοκεί σε έτη, το έλος αυτού από κόψη, συνετέλεσε ρήμα από γενεά σε γενεά. Μη το εκτιρήσε ο Θεός. Η έξιν τη οργή αυτού, του υπτυρμούς αυτού, και είπα, Μην ξάμιν άφθη η αλίωσης της δεξιάς του υψής του, εμνείσν των έργων του Κυρίου, οτι μνηστήσων από τι αρχής των θαυμασίων σου, και μελετήσων πάσει της έργης σου, και εν τη δεύμασή σου απελεσχίσου. Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός μέγρας, ως ο Θεός ημών, σοι ο Θεός οποιον θαυμάσια, Εγνώρισα εν της λαΐς στην δύναμή σου, με το βραχείο τη σου των λαών σου, του ιού και Ιωσήφ. Είδωσαν σαν σε είδατα ο Θεός, είδω σαν σε είδατα και εφοβήθησαν, ετράχθησαν άδειση, πλήθο ήχου υδάτων. Φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή τη βροντίσου εν το τροχό, έφανανε έα τραπέζου του εσαλέχθη και η γη. Με τη θαλάσσιο σου, και τρίβησου εν είδαση πολλής και τα ήχνη σου που γνωστίσονται. Οδήγησας ω πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Αρών